Μπαίνουμε σε έναν αιώνα αλλαγών. Οι τρόποι των πατέρων μα δεν θα επιβιώσουν όλοι. Οι τρόποι των παιδιών μα δεν έχουν ακόμη γεννηθεί. Α πλοηγηθούμε σε αυτά τα νερά με σοφία, διατηρώντα ό,τι είναι ουσιαστικό και προσαρμοζόμενοι ταυτόχρονα στο καινούριο. Μερικοί από εσά θα θυμάστε αυτή τη μέρα για το υπόλοιπο τη ζωή σα. Θα πείτε στα εγγόνια σα ότι ήσασταν εδώ ότι στεκόσασταν στο Grand Central Park την πρώτη μέρα του έντους 1900 και ακούσατε τον βασιλιά σας να μιλάει για ποτάμια και βράχου για το παρελθόν, το μέλλον, την αλλαγή και τη συνέχεια. Θυμηθείτε αυτά που είπα, αλλά περισσότερο από αυτό θυμηθείτε αυτά που νιώσατε, νιώστε αυτή την αγάπη για τη γη σας. Νιώστε αυτή την ελπίδα για τα παιδιά σας. Νιώστε αυτή την αγωγητικότητα να είστε άξιοι εκείνων που ήρθαν πριν από εσάς και εκείνων που θα έρθουν μετά από εσάς. Και όταν φύγετε από αυτό το μέρος, επιστρέψτε στα σπίτια σας, στα χωράφια σας, στα καταστήματά σας, στις ουδέες σας. Πάρτε αυτό το συνέστημα μαζί σας. Αφήστε να σας καθοδηγεί στις μικρές αποφάσεις, καθώς και στις μεγάλες. Αφήστε το να σας υπηθυμίζει ότι είστε μέρος και μεγαλύτερου από εσάς τους Ήλιους. Ο Ήλιος έχει ανέβει ψηλά από τότε που άρχισα να μιλάω. Οι σχεές έχουν υποχωρήσει. Σύντομα θα επιστρέψετε στις ζωές σας. Κι εγώ θα επιστρέψω στον παλάτι και οι συνήθειες υποθέσεις του Βασιλείου θα συγκριστούν. Αλλά τίποτα δεν θα είναι το ίδιο επειδή ήμασταν μαζί, επειδή μιλήσαμε ειλικρινά, επειδή κοιτάξαμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και αναγνωρίσαμε πέρα από όλε τις διαφορές τάξης και πλούτου και απόψιων ότι είμαστε ένας λαός.